Καλημέρα απόλι. Καλημέρα φίλε. Παίρνω μια αφορμή την απόρριψη τη εκπαιδευτική άδεια του Νικού Ρωμανού. Ή μπορεί να το πει και την απόπειρα δολοφωνία του Νικού Ρωμανού. Ακριβώ. Με την όπια λογική μου έχει μου έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι και ξέροντα ότι είναι αντίστατη, νομίζω ότι θεωρούν μάλλον ότι είναι μόνο τρόπο που μπορεί να βγάλουν ερώδρο δημοκρατία. Με τη δολοφονία αυτού του παιδιού του γιου μας, νομίζουν ότι μπορούν να πιέσουν για να βγάλουν ερώδο δημοκρατία, να παραμείνουν και επιλέγουν αυτό τον τρόπο. Και αυτό δολοφονίας. ή να συμπληρώσουν. Διασκορπισμένα δεξιόπουλα. Πολλά, πολλά. Όλα αυτά. Ή μπορεί έτσι να γίνει μια ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Να το πούμε λίγο πιο απλοϊκά, πολιτικά παιχνίδια με τη ζωή ενό παιδιού. Ακριβώ. Ω γιατρό, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στου συναδέλφου μου γιατί, γιατί είναι ανθρωπιστέ. Δεν πρέπει είναι κάτι λιγότερο. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν βασανιστήρια. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε βασανιστήρια για Του σωστού γιατρού στο γεννηματά. Αποστόλη θα την κλείσει και αυτή την τρύπα. Με κάποιο τμήμα, μην δίνει ιδέε, σε παρακαλώ. Ναι, χρειαζόταν εμένα. Κάτι τελευταίο, επειδή διάβασα κάτι σήμερα για τον Ψαριανό, που έγραψε ο Ψαριανό, και για κάθε ψαριανό αυτού του τόπου, κάποιου τείχου του Λουντέμιν. Ο έρμεο του πιο φλιβερού συρφετού που ξεπουλήθηκε στου γελαδάριδε του Τέξα για 30 cents. Σε ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη. Εγώ. Ναι, φίλε. Όταν θα βγάλουμε εμεί πετρέλαιο, θα είναι τζάμπα. Δεν το παίρνει κανεί. Δεν το θέλει. Έχει πέσει τόσο πολύ η τιμή. Κοίταξε να δει. Έτσι, όπω βλέπω τι προθέσει του Σαμαρά και τη Τρόικα, mm. που θέλουν να κάνουν κι άλλε περικοπέ στι συντάξει, αυτό που προβλέπω εγώ είναι ότι το πετρέλαιο δεν θα βγει από τη γη. Ναι, δεν θα βγει. Θα, θα το βγάλει ο καθένα από μέσα του και αν δεν το βγάλει, θα το βγάλει η Τρόικα. Ναι, έτσι, αυτό υπάρχει. Θα, θα σε σκάψει όσο μπορεί. Πετρέλαιο θα βγάλει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν στο χέρι σου. Μια φορά πετρέλαιο θα βγάλει. Εκείνο το Ανταρτόπουλο, ο πρόεδρο, πώ μπορεί και Μαζί με τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη, δεν το έχω καταλάβει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατία. Ναι, ναι. Πώ συγκεβερνάει, δεν ξέρω. Προ το παρόν, αυτό που ξέρουν είναι ότι υπό την ανοχή του, δύο φυλακισμένα παιδιά έργο πεθαίνουν στο νοσοκομείο επειδή δεν του δίνουν εκπαιδευτικέ άδειε. Αυτό. Είναι, Αν κρίνω από αυτό, μια χαρά ταιριάζει με του Βορύδη και όλοι πιο ακροδεξιόθεσοι. Μπρο. Ναι, ναι, θα μετρανώνετε, είσαι. Όχι, θα σε αφήσουμε στα καλά σου, τι θέση. Αυτή τη λεμοναδίτσα, αυτή που πίνει, που διαφημίζει ο, ο τράγκα που σου σου σηκ... Εγώ δεν την πίνω, δεν έχω ανάγκη, ο τράγκα. Ούτε εγώ την πίνω, απλά τη βουτάω μέσα σε Αλλά δεν μου λε αυτή, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την βρει, γιατί με έχει παρικοβάλει ο άλλο. Α, έχεις θέμα, τέτοιο. Ναι, αν, ε, με, με έχει Αμα Άμα βγει ΣΥΡΙΖΑ, θα χάσουμε τα πάντα και μέσα σε θα... από τον τράγκα, μάλλον επειδή αυτή τη λεμοναδίτσα κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή πίνει ο τράγκα και του γύρει στα μυαλά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα την καταργήσει, είμαι σίγουρο. δεν πρόκειται να την βρει, λε λε Είχε ακούσει τον Τράγκα πριν πιεί τη λεμοναδίτσα, πώ ήταν. Στα κάγκελα τη Σαμαρικό. Αυτή η λεμονάδα δεν ξέρω τι βάζουν οι κερατάδε μέσα. Η αλουρονική αντισηριζίνη έχει μέσα. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Με εντολή μαρά να κλείσουν και το ασφαλιστικά ταμεία, να κοπούν συντάξει και να προκυριχθούν εκλογέ. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αυτό. έχει πολύ πλάγια, αρχίσει η επανάσταση. Ναι, ναι, μη σκίσουμε καν καλτσόν όλοι μαζί. Και εγώ είμαι ο τελευταίο ο οποίο θα ισχυριστώ. Ότι αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτή τη δύσκολη θέση είναι η οι ξέρενι. Γιατί. Οι Άρα εσύ ποσοστό. Προφανώ είμαστε ρε, και εμεί υπεύθυνοι για όλα αυτά. Προφανώ είμαστε και εμεί υπεύθυνοι για όλα αυτά, είπε ο τσίρα. Ναι. Γιατί δεν ονοματίζει ακριβώ ποιο φταίνετε για όλη αυτή την κατάσταση. Ποιο συνδέεται. Κατάρχικά αρχικά, σύμφωνα με τον άδενη, ο τσίμπρα φτάει για τη φορολογία και για όλα. Ναι. Οπότε ο τσίρα είναι ο δύναμο πρέπει να υποστηρίξει τσίπρα. Δεν σε άκουσα. Θα υποστηρίξω τσίρα λέω. Εσύ. Ναι, γιατί κακό είναι. Δεν είναι. Είναι κακό. Δεν ξέρω θα αποδειχθεί. Καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δύο πράγματα θέλω να πω και άμα θε βγάλουμε. Το πρώτο είναι. Η επανάσταση μπορεί να είναι μόνο μία. Η επανάσταση της συνείδηση. Και μόνο αυτή. Mm. Και ένα άλλο που άκουσα και μάρεσε για άμα θες βγάλε βγάλει γι' αυτό. Σκιές μαζεύονται όταν το κοράκι καταπιεί τη μέρα. Σμαρκαψαγμένο. Άστορε, Δηλαδή ε... πολύ φεύγει το Συριζέως, Όχι, ρε. Έλα, ρε, αυτή τα λένε αυτά. Ναι. Πού είσαι, Λούγκρα? Εδώ. Δεν μου λε άλλο κανένα αρχοκουμούνι θα μαζεύσει εκεί, σαν το Λαζόπουλο. Αν σε ακούσει, ο Λαζόπουλο θα βγάλει φλίκτενε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε, να κάνουμε και καμία πορεία για τον Ρωμανό. Για του λεσσε, για πε μου τι άδεια θέλει. Η ληστεία μπορούσε να την κάνει. Εσένα η τράπεζα σου κάνει ληστεία καθημερινά, ο Σαμαρά σου κάνει. Όχι. Ληστεία... Δεν σου κάνει. Όχι. Μάλιστα. Και μου κάνει η τράπεζα. Ε. Από περιέργεια τι έχει ψηφίσει. Εγώ. Ναι. Επέν. Αποκλείεται. Εγώ να σκάσω. Σκάσε. Δεν θέλω να σου ταράξω. ΕΠΕΝ δεν υπάρχει. Εκπρόσωποι τη ΕΠΕΝ υπάρχουν στην βέβαια. Αφού να σου πω στα 97 μου χρόνια, Καταλαβαίνε πόσε φορέ έχω ψηφίσει. 97 Ο... είσαι? Ναι. Γι' αυτό τα έχει χαμένα. Γι' αυτό τα έχω χαμένα? Ναι. 400 τα έχω χαμένα. μου. Εγώ ψήφισα και κοντίνι και μεταξά και παπαδόπουλο. Αποκλείεται. Ε, ε, αποκλείεται. Έτσι με αυτή την πλάτη γύρω και κοιμήσου. Όχι, θα κάθομαι να σκάσομαι με τα να έχω εσύ? Σε 50 χρόνια, τι έγινε? Ποιο είναι αυτό? Θα αρχάς να ευχηθώ να πάνω όλα καλά με το παιδί Θα τη καπουλάρει γιατί είναι πολλές ημέρες ναι. Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι Τον μισούν πάρα πολύ Και το έχουν δείξει πολλές φορές Το φίλο που τους δείξανε γιατί Δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο, τέτοιες εικόνε σε άλλους σε κρατούμενους τύπου βιαστές, τύπου πεθεραστές. Δεν έχουμε δει τέτοιο μίσος να, να το ρίχνουν πάνω σε αυτά τα παιδιά όπως αυτά τους. Μισούν όλους αυτούς, όλα αυτά τα παιδιά όπως το έλεγε και ο Φίσας, ότι με μισούν. Έτσι ακριβώς είναι και με αυτά τα παιδιά και πιστεύω ότι δεν το έχουν σε τίποτα να τον θυσιάσουν και να τον αφήσουν να φτάνει και να ντήσουν μετά στα καλά τους, τους, με τις κουκούλες τις Εκεί πέρα να τα μου ξαμολύσουν, να βρουν μια νέα μορφή, να την κάψουν, να δημιουργήσουν έτσι ένα θεματάκι, τα κανάλια, να έχουμε, ασχολούμαστε για μέρε, να φύγει και το μίσο, να ξεσπάσει το μίσο του έτσι τα πράγματα πάνω, πάνω στον παιδί, αλλά ταυτόχρονα να πάρω δύο τη γωνιά, να τραβήξουν και τον κόσμο να βλέπει τι καίγεται, τι γίνεται και να περάσουν αυτή η αύξηση ΦΠΑ, αύξηση και τα σχετικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό θα Έχουν 25, μέρες, δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. 25 μέρες, στο κρεβάτι του και αυτοί δεν κάνουν τίποτα. νομοθετική ρύθμιση και <Κι> μα τέτοια. Την τηλεοπτική εγκληνοφρενία, βλέποντα το καραφλό βουνό στι κουριέ, μου φάνηκε ο Χατζηδάκη σε ένα Όπου μπει αυτό ο μπόμπολα, δε φίλε, χαμό. Εχθέ ακούω το δελτίο ειδήσεων του Ριαλ Μιακοπελίτσα λέει ότι η πρόεδρο τη ΕΣΥΑ, όπω τη λένε, η Αντωνιάδου, μωρέ. Ε, τέλο πάντων, Εντάξει, Δήλωσε ότι αυτοί οι κλάδοι που έχουν επιλεγεί περισσότερο από την ανεργία είναι ο κατασκευαστικό κλάδο και ο κλάδο, λέει, των μέσων μαζί ενημέρωση. Όπου μπει ο μπόμπολα, i on jest dla lekarza, Ναι. Ναι. Γεια. Yeah. Yeah. Θέλω ε, το, να μεταβιβάσεις στον Αποστόλη. Ναι. Θα το μεταβιβάσω. Το, για το δάνειο, το, για αυτά που μας χωστάνε οι Γερμανοί, τα οποία υπερβαίνουν το 800 δις, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε ο τύπος, ο έντυπος τύπος αναφέρει τίποτα. Νομίζω ότι έχει... Ε, θα έτυχε. Θα έχει άλλα θέματα επικαιρότητα. Πρέπει κάθε μέρα να το υπενθυμίζεις, νομίζω, ο Αποστόλη αυτό. Ε, έχω δύο παιδάκια, είναι 1,5 3 χρονών και έχουν, είναι πολύ έξυπνα παιδάκια. Έχουν έντονη προσωπικότητα και δεν μ' ακούνε, δεν υποτάσσονται, είναι θρασίμια. Θα ήθελα μια συμβουλή να τα σκοτώσω τώρα ή να περιμένω να μεγαλώσουν να μου τα σκοτώσουν. Μια κυβέρνηση Αυτό. καλύτερα, να πάει πιο θεσμικά. Μια Αυτό. κυβέρνηση. Επειδή, επειδή λοιπόν εγώ βλέπω ότι το παιδί το παλικάρι έχει. Εσένα θα σε πάνε μέσα για φωνιά άμα το κάνει. Ενώ μια κυβέρνηση θα λογοδοτήσει αύριο μεθαύριο στο λαό, όπω λέει και ο Τσίπρα. Μι πολλά, μη πολλά, μην, μην κάνει το δικό σου. Μην πα ψηλά, μη θε πολλά, μην είναι στο μερικό σου. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βάλει το πρωτόπαγο που μιλάει για το αμάξι και το συνοδικό και μέσα στο αυτοκίνητο. Και κόλλησε το με το χάρη κλίν που λέει να αφήσω πέντε και τα λοιπά στο πίσω κάθισμα. Κύριε Υπουργέ, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο μένει ή φεύγει. Δυστυχώ, μεγάλη μερίδα τη Ευρώπη και δεν είναι μόνο οι Γερμανοί. Είναι και πολλοί άλλοι επιμένουν για την παρουσία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Με άλλη μορφή είναι αλήθεια. Με άλλη μορφή μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα Αλλά βεβαίως θα είναι στο αυτοκίνητο Με συγχωρεί παλικάρι Μόνο το θάρρος δηλαδή Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα Μια πίτσα και οχτώ μοίρες Ασφαλώς κύριε μπορείτε Να είσαι καλά παλικάρι Ευχαριστώ πάρα πολύ Συγγνώμη ε Μείνε στο μαύρο σου κενό Στην κρυζά σου την πόλη Μην έχει μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Και έχω και μια φιέρωση μου ζητάνε από το Twitter. Η Μαρίνα Ινσόμνια το... μου παραγγέλνει, επειδή σημαίνει έτσι αγια βαρβάρας, αγαπημένο μου αποστόλη, τουιτερική παραγγελία για την Παρασκευή τη Βαρβάρα. Βαρβάρα. Θα τη βάλω λόγω γιορτής. Γεια σα, yeah. μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιο είστε παρακαλώ, Αντώνη. Ο Αντώνη, Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθε, προχθές και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Oh, σήμερα θέλω να τη πω χρόνια Πολλά Σου πει... κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θέλω δώσω το Σάββα. Όχι, αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να Δεν όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και προσιάζουν ότι... Μισό λεπτό. Πάρε, βάλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και, Αντώνη... Παρακαλώ, αντώ... όχι, μην τη φων... Μισό Μα, λεπτό. Μι... Ο, ο Αντώνης είναι, που δεν σε Τι? Στο διάλογο, Ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να αυτή. Να την ακούσω. Βαρβάρα, αλλά λίγο πιο. Τι Στο διάλογο να. Δεν ακούω, δεν Αντώνη, Φωνή δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, Συγγνώμη, το τι μπινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της και αυτό από μακριά. Ναι, Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθε. Α το διάλογο. Να, ρε, Βαρβάρα. Βολέξου αναπαυτικά. Πιάσε μου το τι στα περιοδικά σμίξε με την οθόνη Βάζει. Σαμαρά, Βενιζέλο, Βούλτεψι, Όποιον γουστάρει να ταχώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά βάζεις τη Βουλιουκλάκη που έλεγε Βρίζε, Βρίζε, Εσύ σε μια ελληνική ταινία. Βάζει το τραγούδι του Τζίμι του Πανούσι που λέει που πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Αλλάζει του Γκλέτσου και βάζεις του Τσίπρα. Κατάλαβε τι. Και στο τέλο βάζει τον Άβεν να λέει Το λιγουρεύεστε, Το λιγουρεύεστε. τώρα πιθανόν θα έχουν διπλάσιο Γιατί ο Τσίπρας αποφάσισε Δια της προεδρικής εκλογής Να τεινάξει τον οικονομικό κύκλο της χώρας στον αέρα Δεν θα φταίει ο Σαμαράς αν έχουν διπλοφυπία Θα φταίει ο Τσίπρας Βρίζε, βρίζει Δηλαδή είσαι που σε βρίζω Αμέ, δεν βρίζε, βρίζε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει Πότε δεν σκέφτηκα Τσίπρας Του Τσίπρα. <Το παπάρι. Το τα λιγουρεύτηκα Τα Καλυγουρέμαστε! Μέσα απ' τη σκάλπη στη σχισμή Ξεγεννά τα παιδιά σου Κι σηκώσκες τα μάχια σου και από τον κόσμο χάσου και τη μαμά του Κώστα την Παρασκευή. Θέλω μια χάρη. Ψάχνω να βρω αυτή τη φάρσα με τη, γιαγιά, με τη μαμά Κώστα. Θα στυπάρουν έτσι, την Παρασκευή. Ναι. Ο Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, ε? Καλά είμαι. Α, λίγο, λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαπουκαλεμένη σα βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη ναι, Να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιά, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από και μου έρχεται να τον ισκοτώσω. Γιατί καλά, δεν μου λες σε παρακαλώ. δεν έχει ανάγκη στο γραφείο είσαι. του Άδωνη, έχει ανάγκη. Βέβαια, γάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε, δεν, είσαστε, δεν έχετε μυαλό. Αυτό ο άνθρωπο. Ο γλύφτη του τον πήρε ο καρατζαφέρη. Τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν Φέρα. έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία, Γιατί ναι θα, θα σα πω, πω εγώ, δύτε. γιατί. Ε, γιατί. Είμαστε νέοι άνθρωποι, μωρέ, παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. <Ρε> Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνη έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρού αν βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιο, και τα βρε, αυτά. Λέτε να λέει ψέματα. Βρετε, Μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο, στο γιατρό μα είπε είναι, εσύ τώρα εσύ συγνώμηκε ο Κώστας τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του του ίδιου Πάτε, πάτε, πάτε. εγώ τη λέω εγώ Πονάζετε, καλέ, άσε με αδωσίου, καλέ μαμά του <στιλήσι> Κώστα, <στιλήσι> συγγνώμη. Ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ο Δεν είστε. είναι κακό. Ο άνθρωπο έχει τσίπα, είναι τίμιο. Θα μα κάνει γιατρού, είπε. <στιλήσι> Αχ, Παναγία μου, θα σα τύχει Παναγία αύριο μεθαύριο. Πάντη σέβεται, Μωρέα. Γιατί ας. όχι, θα σου τύχει, κυρία <στιλήσι> μαμά του Κώστα μου. Θα, θα, θα, σου θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχει τον γιατρό με στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστα, ο γιατρό, από χαμάλη γιατρό. Δεν μου λέτε τι. Εσύ τώρα. Γλύφοντας έρχοντας πάτε Γιατί ε, ο Άδωνης πώς πήγε εσύς, λέει, Ο κυρβός έγινε Είναι το πρώτο μας κύριε μαμά του Κώστα Άκου τι λέει, άκου τι λέει Αντί να πάτε μπροστά μπροστά Εμείς γερόνια βρε πια είμαστε Αλλά εσείς Να πας του Άδωνη το γραφείο Εσύ και ο Κώστας Για είναι, είναι, είναι ντροπή, είναι ντροπή Στις πλάνοι σου τα πόνερα Ελεύθερο σκολύμπα Και μια φορά και κανταλύμπα. Θέλω να για την Παρασκευή. Θέλω να πω πολλά, πάρα πολλά, αλλά δεν σα πω τίποτα. Μια μόνο για την Παρασκευή. Βάλε μου διμονιέρι. Διμονιέρι. Παρασκευή. Την το αλκίνο, το που λέει με το Γιατί μου... Του λέω ποιο είμαι σένα, μου λέει καλοφίλου μου αποστόλη. Λέω δώσε μου το τηλέφωνο να, τον, να του μιλήσω. Εσεί το ζητήσατε, σα έτρωγε. Να σου πω μαμά του Κώστα. Ορίστε. Να σα κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνου. Δεν θέλετε ε, να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και τι έχουμε τραβήξει εμεί οι μεγάλε ελληνικοί άμεσοι. Εσεί οι μεγάλοι δεν κάνετε ναι. Ναι. Ναι. Ναι. να στηρίζουμε τον Αντώνητο Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Πάμε! Μπορεί να το ξεφύγει τώρα! Δεν τρέπεσε με τέτοια πράγματα! Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό! Εγώ ναι. θέλω, θέλω να μου δώσει το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του! Εμεί θα ξαναπατήσουμε! Αύριο θα είναι ο Κώστας Χιρούργο! Δόκτωρ Άς, Κώστας Χιρούργο! Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα Αποστολή mm. Κώστα! Κάντε πίσω ρε παιδιά μου Εμείς θα Τι κάνουμε ναι, πίσω ναι, Εμείς και... κυρία μητέρα του Κώστα έχουμε δώσει τον όρκο του υποκράτη και δεν τον πατάμε ε, Εντάξει, Α. εγώ εκείνο έχω να σου πω είναι Σε παρακαλώ πάρα πολύ ε. Κάνε ό,τι νομίζεις Άσε τον Κώστα όμως Θα ξανανεβώ. Πάνω στο σχοινί Πάνω στο σχοινί Το τεντωμένο Και έχω μυστικό Είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα, όσο το καταφέρνω. Και έτσι ξαφνικά, θα βρεθώ με μιας, κάτω από το στο χώμα τσακισμένος. Μην ενοχλήστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου, κάθε βραδιά εγώ, μπροστά σας να πεθαίνω. Μην ενοχλήστε κύριοι, Είναι ευχαριστησή μου κάθε βραδιά εδώ μπροστά να πεθαίνω.